Μια ξέφρενη πορεία θανάτου. Και όμως, αν και νεκρός, με επηρεάζει. Ψυχή, σώμα, πνεύμα. Άραγε, yeah. επιβίωσε κάποιο από αυτά. Έχεις Έχει... ακόμα ελπίδα. Έχεις το κουράγιο να την αντιμετωπίσεις. Yeah. Δεν θέλω να σου δώσω λύσεις. Θέλω να σου δείξω τι έκανες. Η ομάδα Bad Eggs και το βλέπω παρουσιάζουν την θεατρική παράσταση του Ιωάννη Αναστασόπουλου το Λεξιλόγιο των Ηλιθείων στο Θέατρο του Πολυχώρου Πολιτεία στις 17, 18, 19 και 20 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.